Αναφερθήκατε δύο-τρει φορέ στον αδελφό σα και θέλω να ρωτήσω κατά πόσο ευσταθούν οι ότι έχουν περάσει οι σχέσει σα για και Σιβήρου κάποιε φορέ. <συμήθεια> <συμήθεια> Καλό παιδί, αλλά βλαξ. Καλό παιδί, αλλά βλαξ. Είναι η Ντοράμπα η οποία απάντησε σε ερώτηση τη σταματήνα Τσιμτσιλή για τον αδελφό τη και είπε τώρα ότι είναι βλαξ. Εμεί διαχωρίζουμε τη θέση μα. Βεβαίω, αυτό ήταν μοντάζ. Είναι δυνατόν να πει ότι είναι βλάξ. Εμεί το φτιάξαμε, πήραμε, κόψαμε, ράψαμε αυτά που κάνουμε και βάλαμε την τώρα να λέει ότι είναι βλάξ ο Κυριάκο. Αυτό είναι κόντρα, τελείω κόντρα. Το κανονικό, το αληθινό είναι αυτό που ακολουθεί. Αναφερθήκατε δύο-τρει φορέ στον αδελφό σα. Θέλω να ρωτήσω κατά πόσο ευσταθούν οι φίλοι ότι έχουν περάσει οι σχέσει σα δια πυρό και Σιδήρου κάποιε φορέ. να δει, στην πολιτική υπάρχουν πάντοτε ups and downs. Γι' αυτό και ο αδερφός μου ήταν ένα τσόκαρο. Και αυτό ευτυχώς ε, καταφέραμε να το διασώσουμε ε, διαχρονικά. Γι' αυτό και ο αδερφός μου ε, ήταν ένα τσόκαρο. Και αυτό ευτυχώς ε, καταφέραμε να το διασώσουμε ε, διαχρονικά. Δεν είναι δύσκολο. Αυτό το διασώσανε πάντως διαχρονικά. Εδώ είναι η αλήθεια. Αυτό το δεύτερο είναι το αληθινό. Το πρώτο που ακούσαμε δεν ισχύει. Αυτά είπε λοιπόν η Ντόρα Μπακογιάννη για τον αδερφό της απαντώντας σε ερωτήσεις της Τσιμτσιλή για τη σχέση τους, τα πάνω και τα κάτω. Ο γιος τώρα της Ντόρας Μπακογιάννη και ανυψιό του Πρωθυπουργού μίλησε για το δεύτερο, λέει, μεγαλύτερο έργο ή μάλλον ένα έργο που είναι πάνω και από το μεγάλο περίπατο, περίπτερο περίπατο, όπως και να έχει θεωρεί το μεγάλο περίπατο πολύ μεγάλο έργο, όλοι μας, όλο αυτό που γίνεται τρία χρόνια τώρα, και ε, σκέφτηκε να συνδέσει με το μεγάλο περίπατο άλλο ένα μεγάλο έργο της διμαρχίας. Σε μερικές εβδομάδες ξεκινάει το μεγαλύτερο έργο του Δήμου Αθηναίων μετά την δίπληκα ανάπλαση. Συνολικά θα αναβαθμίσουμε όλη τη συνταγή για τα τόρμαδάκια για σοκολατάκια στη μανώμη. Συνολικά θα αναβαθμίσουμε όλη τη συνταγή για τα τόρμαδάκια για σοκολατάκια στη μανώμη. Και όχι μόνο με τα σοκολατάκια και με τις πιτζάμες. Μετά την διπλή ανάπλαση, όπω λέει, του περιπάτου και όλα τα υπόλοιπα, τα σοκολατάκια και οι πιτζάμες είναι το επόμενο μεγάλο έργο στο Δήμο τη Αθήνα. Αυτό μπορεί και να γίνει μεγάλο, μπορεί και να είναι και επιτυχημένο έργο, γιατί το μέχρι τώρα μεγάλο έργο περίπατο, μόνο επιτυχημένο δεν το λε. Το ακριβώ αντίθετο, προβληματίζει. Το κοιτά και το λιγότερο που νιώθει είναι προβληματικά και προβληματισμένο. Όλα μαζί. Λογικό βεβαίω, ανάλογα με τον αρχηγό, πάνε και τα έργα. Ο κύριο Κονόμου, κυβερνητικό εκπρόσωπο, το press room, συνεχώ το τελευταίο δίμηνο μιλάει για τον επαγγελματισμό τη κυβέρνηση. Οπότε, κάναμε ένα. και για το σχέδιο που έχει η κυβέρνηση, αλλά κυρίω για τον επαγγελματισμό. Και επειδή αυτό που βλέπουμε όλοι στο δράσει τη κυβέρνηση είναι επαγγελματισμό, είπαμε να τα μαζέψουμε όλα μαζί για να τα εμπεδώσουμε. Η ζώσα κοινωνία, οι άνθρωποι του Μόχθου, άκουσαν τον πρωθυπουργό στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη. Να περιγράφει το σχέδιό του για ένα άλμα ευημερίας για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Με φόδιο τη γνώση, τις εμπειρίες, τον επαγγελματισμό. Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο. Έχουμε τη βούληση, τη γνώση, αλλά και τον επαγγελματισμό. Χρειάζεται μελετημένο σχέδιο, χρειάζεται εφαρμοστικό πλάνο. Είναι αποτέλεσμα σχεδίου, αδιάκοπης προσπάθειας, επαγγελματισμού. Το συνολικό μας σχέδιο θα ξεδιπλωθεί το επόμενο διάστημα. Με σύνεση, με προσοχή και με σχέδιο, με επαγγελματισμό. Ο λαός πίστευσε στο σχέδιό μας, πιστεύει στον επαγγελματισμό μας και εισπράττει ως αποτέλεσμα της πίστης του αυτής ένα αρχίδι για ένα καλύτερο μέλλον. Το μόνο αληθινό είναι αυτό στο τέλος και ο... Ο επαγγελματισμός βεβαίως γιατί ξαναλέω βλέπει την κυβέρνηση, τους υπουργούς, τους βουλευτές που την στηρίζουν τον κρατικό μηχανισμό λες εδώ έχουμε να κάνουμε με επαγγελματίες βελινεκούς τεραστίου και διαστάσεων βεβαίως ε, δεν μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από άριστη επαγγελματίες. Αποδεικνύεται κάθε μέρα σε όλους τους τομεί. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμό που κολλάει σε αυτή την κυβέρνηση σε μια κυβέρνηση που έχει σχέδιο. Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο. Το σχέδιό του, το σχέδιο μας είναι αποτέλεσμα σχεδίου, σχέδιο, σχέδιο αποδοτικό, το συνολικό μας σχέδιο, το γενικότερο σχέδιο. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο, ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλύτερο. Εγώ ε, έμεινα ξερός. Τι σχέδιο. Δεν μου το έπε. Και πάλι ο ελληνικός έχει, τα έχει πει όλα, δεκαετίες πριν, για όλα αυτά που ζούμε. Σήμερα το σχέδιο λοιπόν του σχεδίου, του πρωθυπουργού του σχεδίου, το μεγάλο σχέδιο, το ολοκληρωμένο σχέδιο, το δώρο που δίνει το σχέδιο, το ακούσαμε τον κ. Κομιτσολάκη. Το σχέδιο ποιο είναι, το είχε και ο Γιώργο Παπανδρέου παλιά, να γίνουμε, έλεγε, Δανία του Νότου. Το θυμόμαστε. Είχαμε αλλάξει τον τόνο κάποια στιγμή και το είχαμε κάνει Δανία του Νότου. Ήρθαν χωρίς να ξέρουμε που θα έρθουν τα μνημόνια, μετά ήρθαν τα μνημόνια, απεδείχθη ότι ήμασταν τα δάνεια του Νότου. Και βγήκαμε από τα μνημόνια, περνάμε πάρα πολύ καλά. Είναι μια παρένθεση που έκλεισε, έχει έρθει ευμάρια, έχει έρθει ανάπτυξη. Είμαστε πρώτη, τέταρτη, στον κόσμο στη βιομηχανική επανάσταση. Όχι βιομηχανική, στην άλλη επανάσταση που γίνεται, ναι. στη βιομηχανική δεν απήχαμε, τότε είχαμε άλλε δουλειέ. Γενικώ πάμε πάρα πολύ καλά. Και ο στόχο τώρα είναι να γίνουμε Σουηδία και Ελβετία. Αλλά όμω, όπως λέει και ο κύριο Χατζηδάκη, μην πολυβιάζεστε, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Πρέπει να αντιληφθείτε και εσείς ότι σε μια σειρά από τομείς της κοινωνικής πολιτικής έχουμε προχωρήσει προς τα μπρος. Παρέλυκα, από χάρικα, εκεί και πέρα, πέρα δεν είναι δυνατόν να περιμένετε ότι η χώρα θα, θα, είναι, θα γίνει αυτόματα Σουηδία και Ελβετία. Να σκεφτούν όλοι που μας βλέπουν αυτή την ώρα. Οι ήταν καλύτερα το 19 ή είναι καλύτερα σήμερα. Παραμένουν ευτυχοί όλοι αυτοί. Σε αυτού του οποίου αναφέρεται ο Χατζηδάκη. Και λέει, ε, πιάνει στο στόμα του του φτωχότερου. Πότε περνάει καλύτερα οι φτωχοί. Φτωχοί πάντα όμω. Το 19 ή τώρα. Το ενδεχόμενο νόμιμο να έχουμε φτωχού δεν του περνάει από το μυαλό. Το θέμα είναι πώ θα περνάει καλύτερα ο φτωχό. Φτωχό όμω. Θα παραμένει φτωχό και κάποια στιγμή θα έχει ένα ψίχουλο παραπάνω ο φτωχό. Και αφήνει να εννοηθεί ότι εδώ σήμερα είναι καλύτερα ο φτωχό. Από ότι ήταν το 19 ο φτωχό και προφανώ ήταν καλύτερα τώρα ο φτωχό από ήταν το 15, το 16, το 17 ο φτωχό και παραμένει πάντα φτωχό. Και μην βιάζεστε, θα γίνουμε Σουηδία και Ελβετία, αλλά δεν γίνεται αυτό να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Γιατί υπάρχει το σχέδιο και είναι και επαγγελματίε, θα το καταφέρουν και αυτό, αλλά σιγά σιγά. Το τελευταίο pass που έχει δώσει η κυβέρνηση μετά το. Ε, ποιο ήταν, το power pass, το fuel pass, είναι αυτό που ακολουθεί βασισμένο πάντα και στη δήλωση του κ. Πέτσα. που ζαμνίται να προσαρμοστεί δυστυχώς πεθαίνει. Κόλιβα πας γιατί κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα που δεν προσαρμόζεται έχει δικαίωμα στο θάνατο. Στιδί... Κόλιβα πας Νεστάρη Ρόδη Μαϊδανό σταφίδα κορινθιακή κοκουλάρι και αμύγδαλο. Χωρίς συντηματικά κριτήρια, ισχύει για όλα τα νεκροταφεία. Με κάθε δίσκο κόλυβα, δώρο το κονιάκ. Κόλυβα πας. Δεν περιλαμβάνεται η άχνη ζάχαρη. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Τα κόλυβα πας. Το κόλυβο πα από εδώ και πέρα έρχεται να προσθεθεί και σε όλα τα υπόλοιπα πα και πρέπει να τα καταναλώσει. Η κυβέρνηση είναι εδώ. Έτσι λοιπόν οι φτωχότεροι, όπω λέει ο Χατζηδάκη, είναι καλύτερα τώρα οι φτωχότεροι από ό,τι ήταν. Το θέμα είναι ότι είναι και οι πλουσιότεροι καλύτερα από ό,τι ήταν το 19 οι πλουσιότεροι. Αυτό φαίνεται αν δει κανεί, αν μελετήσει τα στοιχεία για του φτωχότερου. Δεν ξέρω αν τα στοιχεία δείχνουν αυτό. Άλλωστε, όταν είσαι φτωχό, πόσο καλύτερα να πάνε τα πράγματα παραμένοντα φτωχό. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που δεν μπαίνει στην συλλογιστική του Χατζηδάκη και δικαίω δεν μπαίνει γιατί αν έμπαινε στη συλλογιστική του δεν θα ήταν εκεί που είναι ο Χατζηδάκης τώρα. Θα είχε φύγει από αυτή τη θέση, θα έκανε κάτι άλλο. Ο Ανδρουλάκης μιλάει, είναι πολύ ωραίο αυτό, το λομάει, λέει τα θέματα του, λέει ακριβώς, μας περιγράφει και τι ζητάει από όλους μας. Εγώ ζητώ από τον ελληνικό λαό ευθέω. ισχυρή καθαρή εντολή Ισχυρή καθαρή εντολή Και δεσμεύουμε από την πρώτη Κυριακή Να αγωνιστώ να υπάρχει κυβέρνηση Με πρωθυπουργό που θα πηγαίνει στα συμβούλια Θα τον σέβονται οι εταίροι μας Η χώρα χρειάζεται Ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο Και ποιος είναι αυτός Έχουμε κεφάλαια πάρα πολλά Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου ένα ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο Απ' αυτή την πλευρά Είναι ο Κώστας Καραμαλής Όχι ο Υπουργό Ο Τωρινός, ο άλλο που έλεγε τη μαντινάδα για το Μητσοτάκι, είναι από την άλλη πλευρά ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο και έχουμε και γενικώ και άλλα ισχυρά πολιτικά κεφάλαια που είναι παροπλισμένα, όπω ο Κουβέλη από τον Συνασπισμό, το ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, ή δεν ξέρω πού είναι τώρα. Γενικώ έχουμε πολλά ισχυρά κεφάλαια τα οποία παραμένουν, περιμένουν για την κρίσιμη στιγμή, και αυτό είναι ένα βάλσαμο στην ψυχή όλων μα. Στη ζωή όλων μα, ότι αν έρθουν τα δύσκολα, θα χρησιμοποιήσουμε τα ισχυρά πολιτικά κεφάλαια. Μέσα σε αυτά προστίθεται και ο Νίκο Ανδουβλάκη. Και γιατί χρειάζονται τα ισχυρά πολιτικά κεφάλαια, Γιατί, όπω λέει ο κύριο Οικονόμου στο press room, κάθε μέρα σκέφτεται να πει κάτι: Ότι περνάμε θάλασσα στο χυπείο. Ότι περνάμε λιμάνια, ότι θέλουμε στα λιμάνια να είμαστε ασφαλείς και αράζουμε στα λιμάνια. Ότι ανεβαίνουμε τα βουνά, κατεβαίνουμε τα βουνά. Ότι περνάμε τι δυσκολίε, περνάμε τι μπόρε. Τα έχει χρησιμοποιήσει όλα τα καιρικά φαινόμενα και τα γεωγραφικά θέματα και κατέληξε για τα δύσκολα να χρησιμοποιήσει κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον οδικό χάρτη πολιτικών που θα επιτρέψει στην Ελλάδα και στους Έλληνες να βαδίσουμε με ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά μέσα στον τυφώνα, μέσα στον τυφώνα, μέσα στον τυφώνα των διεθνών κρίσεων που χυμάζουν την Ευρώπη μετά την πανδημία αλλά και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μέσα στον τυφώνα των διεθνών κρίσεων. Και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. <laughs> Έρε, και εδώ τελειώνει το τραγούδι, κανονικά, αλλά όχι μόνο του. Με τον τενόρο μας, ο εθνικός τενόρος. Δεν ξέρω πως λέγεται επειδή έχει λίγο πιο ψηλή φωνή Θα βρούμε την σωστή ορολογία Και έτσι λοιπόν και στον τυφώνα Κυριάκος Μητσοτάκης Με την κυβέρνησή του και τον επαγγελματισμό Και το σχέδιο τους Μετά τα λιμάνια, τα κερικά Τις βροχές, τις πλημμύρες, τα χιόνια Έχουμε τώρα και Τιφώνα Θα τον περάσουμε μαζί και αυτόν τον τυφώνα Να φτιάξουμε λίγο τα αυτιά μας μετά από όλα αυτά Δεν ξέρω θα τα φτιάξουν, θα φτιάξουν τα αυτιά όλων. Αλλά σαν σήμερα το 1977 έφευγε από τη ζωή Μαρία Κάλλας. Ελληνοφρένια και με τη Μαρία Κάλλα: 2-11-10-80-8-80 με τη γάργαρη φωνή, όξα τη Μαρία Κάλλα, αλλά όμω με τη δική του φωνή σα περιμένει μέσα να πείτε τα δικά σα. Μόλι τελειώσει η εκπομπή, πετάει για Θεσσαλονίκη. Εμφάνιση σήμερα έχει στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε χθε και πάει μέχρι αύριο το φεστιβάλ. Το μέλη του σταθμού, η διεύθυνση είναι Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. στο ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του Ομίλου Ελληνοφρένια μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου στο youtube επίσης μας βρίσκεται τώρα live, μετά μπορείτε να μας βρείτε όποτε θέλετε. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, κολλάκι πρώτης διαφημίσης αληθή. Έλα, πολιτική αλήτη Αλήτη όλο. Oh, Όχι σκέτο φίλε, πολιτική αλήτη Αλήτη με στη του βοριά, Με το να ιδρύσετε τον πρωθυπουργό της χώρας είστε γελασμένοι και μάλιστα και μάλιστα γιατί αυτό δεν είναι σάτυρα, είναι πολιτική αλήθεια. Πολιτική αλήτη μου τι κάνεις Καλά Θέλω να δω τι κάνεις απλά Είμαι καλά εδώ, αλητεύω Αλήτη This ain't a I love you. Love me, love me tender. Love me tender, love me sweet. Never let me go. Ρε φίλε με το πρώτο του. Λότο! Να πάμε με το Λότο Τζόκερ στοίχημα, ό,τι έχει. Λότο, μπιτα, τζέση, μ' αρέσει. Καλησπέρα, <ασί mix> κύριε Μπαρβαγιάννη. Όπω μόλι άκουσα στο ραδιόφωνο, σε προσφώνησαν δύο τέλο πάντων πολιτικά πρόσωπα του τόπου, αυτή τη νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και τη ΩΝΕΔ. Uh -huh. Αυτό που περνάει το μυαλό μου, τι σχέση ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Σοβιετική Ένωση, ένα και που τα Η μόνη σχέση που έχει με τη Σοβιετική Ένωση είναι το όνομα Σπούτνικ στο φεστιβάλ. Αυτό είναι έφυλε. Δηλαδή το μοναδικό πράγμα που θα ένωνε την Ολαία ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΥΡΙΖΑ γενικά με την τότε, την πάλε ποτέ κτλ κτλ σοβιτική ένωση είναι μόνο η ονομασία του φεστιβάλου το Σπούτνικ. Όλα τα άλλα είναι πίπες. Φιλιά πολλά και καλό φθινόπορο. Έλα ρε. Γέλασαι και χαμογέλα. Τι του έκανε εσύ ρε πάλι αυτού του δεξιού. Τα μπλεξα λίγο τα πράγματα γιατί δεν είχα σκοπό. Δεν είχα Η σάτυρα δηλαδή αριστοφανική τι είναι. Τι είναι. το Γιατί η δεξιά, η Σάτυρα γενικώ είναι ποινικό αδίκημα. Κοίταξε να δει όμω εδώ πέρα ο Χάρη Κλίν τους ξεκό... παλιά και δεν μιλούσε τίποτα ήταν σε άλλο τώρα τι θέλουν, δηλαδή, τι έχουν γίνει, τα Να μην ασχοληθούμε με τα προβλήματα, τα βασικά. Μπράβο. Άκου λίγο τώρα, επειδή παίζει πολύ αντικομουνισμό στην Ελλάδα. Είναι τη μόδα. Έτσι, επειδή είναι τη μόδα, γιατί σε παγκόσμιο επίπεδο η ακροδεξιά και η δεξιά κυβερνά, εντάξει. Δεν με πει τώρα καπά, Πάρη σύριζο Πασογικό. Ότι υπήρχε αριστερά, γιατί άμα ήταν αυτή αριστερά με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, τότε εγώ είμαι η Πετρούλα και μόλι τελείωσα. Είμαι η Πετρούλα και μόλι τελείωσα. Αγρότη Yeah. Yeah. Εσύ είσαι ο πολιτικός αλήτης τώρα ε Ναι ναι και εσύ θέλω να σε μαντάμ Ο πολιτικός αλήτης Εγώ να με Εγώ είμαι ο Μαντάμ. Θυμάμαι ένα, ένα πολύ μπεσμένο σύμφημα εκεί πέρα των παιδιών που νομίζουμε ότι ο Πούτιν έβρισε και τον Πρωθυπουργό. Γιατί κάτι τέτοιο κατάλαβα από τη δήλωση του Δαπίτη. Είδαμε Είδα ότι ο εκδραστή το του μηνύματο αυτού ήταν ένα άνθρωπο ο οποίος εισέβαλε παράνομα στη Ρωσία. Και αυτό γεννά στην Ουκρανία. Συγγνώμη, εισέβαλε παράνομα για σε... φωτογραφία του Ουκρανία. Για τη φωτογραφία του Πούτιν που εισέβαλε παράνομα στην Ουκρανία. Αφήστε τον αγώνα και πιάστε το ρεξόνα. Βέβαια, ξέρω ότι γενικότερα πρέπει η συγκεκριμένη παράταξη αλλά δεν ξέρω εργαμότο ποιος είναι τελικά ο αλήτης Αυτοί οι οποίοι επιβάλλουν την πανεπιστημιακή αστυνομία, αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτά τα πάρτι στι σχολέ. Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί ρε, από τέτοια. Νομίζω για αυτού η σατυρική. Η σατυρική. Ναι, όλοι οι άλλοι δεν. Τα άλλα ότι... είναι η καθημερινότητα, επιστροφή στην ναι, κανονικότητα. Νομίζω ότι για αυτού άτυρα είναι το body shaming. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Το να. Κάπω εκτονώνει. Δεν είναι ρε παιδί μου η απάντηση πολιτική, αλλά εκεί που σου καίγεται το σπίτι, εκεί που εγώ έτοιμαζα βαλίτσε για να φύγω σε μια άλλη χώρα, εκεί που εγώ δεν έβρισκα δουλειά στη χώρα μου, με πτυχία με τα πτυχιακά ξένε γλώσσε. Λίγο-λίγο σε εκτονώνει αυτό το πράγμα. Λίγο. Ε, είμαι και άτυχη γιατί ο πατέρα μου δεν είχε εργοστάσιο. Ε, Άι το διάλογο, Μόρι και, και σου μιλά τόση ώρα, πλέμπα. Ε, ναι, δυστυχώ. Που μα βλέπουν αυτή την ώρα οι φτωχότεροι. Ήταν καλύτερα. Το 19 ή είναι καλύτερα σήμερα Σήμερα Σήμερα η φτωχή είναι καλύτερα σήμερα Ζούνε σαφτωχή Καλά σήμερα Τι συζητάμε αυτέ τι μέρε Ότι πρέπει να αλλάξουμε τους καυστήρες Από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο Γιατί πριν μερικά χρόνια τους είχαμε αλλάξει Ο πετρέλαιος φυσικό αέριο Αυτό δεν συζητάμε Στα πάνελ εκεί δεν βγήκε η ατακάρα του πέτσα Ότι αν δεν προσαρμοστείτε θα πεθάνετε Ε, η Τώρα Μπακογιάννη δεν έχει ακούσει τίποτα Επί 20 χρόνια το φυσικό αέριο ήταν φθηνότερο από το πετρέλου Και τώρα η μετατροπή από το φυσικό αέριο στο πετρέλου Είναι μια δαπανηρή Μα υπόθεση δεν πάρει... Και μπορεί να... να μην συγχωρεί και τελικά έτσι, Να το εξηγήσω μια στιγμή ναι. Κανένας δεν είπε Ότι έχετε φυσικό αέριο και αλλάξετε το σε πετρέλαιο. Έχουμε τη δυνατότητα, παιδιά, εάν μετακινηθείτε πολύ ανθρώπινα κόστος, σε κάτι παιδιστό. άλλο που είναι φθηνότερο Φαντήριστε, και, πέραστε, και κοστίζει λιγότερο φύρια. σε εσά και, και στον κρατικό προχωρισμό, να σα βοηθήσουμε. Κανένα δεν είπε ότι έχετε φυσικό αέριο και αλλάξτε το σε πετρέλαιο. Αυτοί που βγάλαν τον καυστήρα του πετρελαίου, ναι. εάν επιθυμούν να κάνουν αλλαγή, το κόστο για μια μονοκατοικία, γιατί ο Λέβητα και ο είναι δεν αλλάζει. Καφτήρας αλλάζει μόνο. Ε, είναι, ε, ο, ε, είναι στάξιο των 300-400 ευρώ εγκατάσταση διαφορά. Προς θεού παιδιά, δηλαδή δεν λέει κάποιο να εγκατώ, έκανα εγκατώ, τη μετατροπή εγκατώ, πριν από εγκατώ, τρία χρόνια, εγκατώ, να ξανακάνω εγκατώ, μετατροπή εγκατώ, σήμερα εγκατώ, και να ξανακάνω εγκατώ, μετατροπή εγκατώ, σε εγκατώ, τρία εγκατώ, χρόνια. Άρα θα αλλάξουμε το χρόνο. Θα πηγαίνουμε πάντα στον καπιταλισμό εκεί που μας συμφέρει κύριε Παχλημίδη. Αυτή είναι η απάντηση. Ο Καφτήρατζης είναι εδώ. Που έχει και τι λύσει. Κανεί δεν το έχει πει αυτό. Έχει δίκιο η Ντόρα Μπαγκογιάννη. Ούτε ο Πέτσα το είπε, ούτε ο Άδων Τζογεωργιάδη και γενικώ δεν υπάρχει καν το θέμα στο δημόσιο λόγο. Να πούμε και ένα καλό για την κυβέρνηση. Δεν θα το πούμε εμεί. Κάποια, η Βάνα Μπάρμπα, βλέπει το μιτσοτάκι καλό. Με τον Αδουλάκη έχει μιλήσει καθόλου. Το νέο πρόεδρο του Πασόκ. Γιατί ναι. διαβάζω ότι μπορεί να σκεφτεί, να ξανακατέβει, να σου προτείνουν. Δεν νομίζω, Γιώργο, να κατέβω στην πολιτική. Όχι, δεν νομίζω γιατί, γιατί δεν έχω τι αντοχέ. Ε, στη, η Ελλάδα στην πολιτική θέλει είναι ένα σύστημα που θέλει από την αρχή εκ νέου να στηθεί mm -hmm. πιστεύω ότι η νέα δημοκρατία και συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κατάφερε καλά Δηλαδή, αντικειμενικά, παρόλο που είμαι ε, φιλικά προσκύμενη προ το κέντρο, θα έλεγα ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μέσα σε δύσκολη συγκυρία είναι ένα παιδί που κατάφερε πολλά πράγματα Άξιο δυνατά. Αφήστε λοιπόν να μην τσοτάξει να κατέβει. Θα κατέβει με τον Γιώργο. Μητσοτάκης. Δεν θέλω να ξανακατεύω θεσμικά. Γιατί είναι, είναι ένα κομμάτι το έχω ζήσει με τη δημαρχία στην Γρυφάντα και, uh, και έχω δει ότι αυτή που σε τρώνε είναι εκ των έσω. Mm. Δηλαδή, μπορεί να σου πει ο άλλο: μαζί μα πάμε. Δεν μπορεί να φανταστεί τι σφαγή θα γίνει από του δίπλα. Δεν θέλω να ξαναπεράσω όλα αυτά Έχω πάρει την απόφαση να λειτουργήσω μη θεσμικά Έξω θεσμικά Πώς, Δηλαδή μπορείς Χωρίς να είσαι με μια συνεργασία κυβερνητική ε, Έχοντας κάνει μια πολύ ωραία Δηλαδή εγώ έχω ένα σωματείο τη δύναμη ζωή. Ασχολούμαι με τις γυναίκες 50 πλάς Θέλω να κάνω κάποια πράγματα χωρί να είμαι να κάπου ε, Γιατί το να είμαι στο πασόκ στη δεξιά Ή κάπου αλλού ε, Δεν θα μ' αφήσουν να δουλέψ Όλα μαζί. Ε, το θέμα είναι αυτό. Κρατάμε ότι δεν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική θεσμικά. Θα ασχοληθεί έξω θεσμικά και είναι καλό παιδί. Τον είπε παιδί. Κάποια στιγμή ο κ. Μητσοτάκη θα έχει καταφέρει πολύ καλά και το λέει η ίδια που είναι στο κέντρο. Σοσιαλίστρια θα την έλεγα εγώ, γιατί με το Πασόκ παλιά είχε διάφορε σχέσει και υποψήφια ήταν. Αλλά ήρθε η αναγνώριση από το Πασόκ. Έχει ρήγμα Καλό παιδί και αυτό, αλλά με έχει ρήγμα γιατί τα στελέχη του. Επιπέδου μπάρμπαμ, λένε καλό παιδί και επιτυχημένο τον Κυριακό Μητσοτάκη. Λαό τώρα μέρο δεύτερον. Έλα, ρε Μαγάκα, έλα, με έκανε να κλαίω. Τροχογενή ρε ζήλη, κάθομαι και κλαίω. Από αυτό. Εντάξει, ρε Μαγάκα, τι συγκλονιστική, ρε, τι συγκλονιστικό ήταν αυτό που λέγατε. Τον Όχι, ρε Μαγάκα, τώρα σε βρίσκω κατάξιο για του πρόσφυγε, ρε. Τι ωραία ήταν αυτά που λέγατε. Μεγάλο μπράβο στο στυλιοπέσου, συγκλονιστικό. Ξέχασε βέβαια να πει όταν είπε το τι πέραν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα. Ότι πέραν και τον συνδικαλισμό, πέραν το τον διεθνισμό, πέραν τον αθλητισμό, πέραν τον κομμουνισμό. περιοχές του Κουκουέ, στην Αθήνα το ότι 9 είναι Και στα Μόνο η δεν είναι από 10 καλύτερες περιοχές του Έχουν φέρει τόσα πράγματα οι άνθρωποι και πολύ καλά έκανε ο και μίλησε για τον τρόπο που Έλα, Έλα. Καλημέρα με ο φίλος. Αυτά που ακούω για... Έλα, Με συνεπή και σοβαρή Νέα Δημοκρατία. Καταρχήν, αυτόν τον καραμαλί που έλεγε ότι θα πιάσουμε οικονομικό θαύμα που αγοράζαν αμάξια ο κόσμο, μετά του τα φορολόγησε. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Επί Νέα Δημοκρατία αλλάξαμε τον καυστήρα στην πολυκατοικία. Και τώρα επί Νέα Δημοκρατίας λέει να τον αλλάξουμε τον καυστήρα. Καλά, με έχει παλιώσει. Πότε ξανά είχαμε Νέα Δημοκρατία. Ναι, πότε πότε δεν ξανά θα μου πει. Έχει παλιώσει ωστόσο. Μπράβο, βάλανε τον κόσμο τότε να αγοράσει πετρέλαιο. Τώρα λέει θα καταργήσουμε τα από τη λιά στο κέντρο θα φτάσουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. δηλαδή η συνέπεια είναι μπαμπινιότι. Όπως ήπιε κι τον Ανογιλέκο, στον καπιταλισμό πάς όπου φυsáιο, όχι όπου φυsáιο, hanem όπου, mm. όπου ό, σε ό, συμφέρει. Ό, είναι λοιπόπερα, κάμα θυγά κάθε χρόνο, εάν, θα εάν το καξτήρα, ο πόλεμος τελειώσει, ναι. το φυσικό αέριο πλέον δεν θα πάει πιο χαμηλά και από πριν. Άρα θα αλλάξουμε τον χρόνο. Θα πηγαίνουμε πάντα στον καπιταλισμό εκεί που μα συμφέρει, γεπαχλίδη. Αυτή είναι η απάντηση. Απλά φτιάχνουμε αφού... τι συνθήκε, θα σε συμφέρει διαφορετικά. Δεν έχει καταλάβει τον καπιταλισμό. Γιατί ίσως είναι πίσω γι' αυτό βασικά. Okay, okay, okay, okay. Όπου κονομάνει η εταιρεία. κατάλαβε. λοιπόν, να σου πω κάτι Ναι, τώρα. αυτό δεν έχεις καταλάβει. Λοιπόν, Ότι δημιουργούνται ανάγκες και αλλάζουν συνεχώς οι ανάγκες και οι για να αγοράσεις συνεχώς. Δεν θα κάθομαι τώρα να στα λέω, μαλάκα σίσου, μαλάκα θα πεθάνεις. Λοιπόν, απροσάρμος Τέλειωνε. Αποστολή μου, Έλα. πάρα πολύ σταναχωρημένη αγόρι μου από το Φεβιό του Κώστα μας Θέλω να εκφράσω το θερμά μου συλληπιτήρια στην Τζέννη και στα παιδιά και στην εγγονή τη και φυσικά και στο κόμμα μα. Ο Κώστας από το 2006 είναι επίτιμο πρόεδρο τη αναγεννηθή Μακεδονίας Μακεδονία Χωριστή του Συλλόγου μα. Και επίτιμο δημότη του Συλλόγου μα. Και είμαι ένα άτομο που με αγκάλιασε, με προστάτευσε. Ένα δοτικό άνθρωπο που δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Είμαι πάρα πολύ Θέλω να ευχηθώ καλό ταξίδι. Το φω τη αιωνιότητα για τον κόσμο. Έλα ρε μαλάκα, περιμένω μια ώρα να επισυνδεθούμε. Επισυνδεθήκαμε. Επισυνδεθήκαμε. Ω, ωραία, δεν ένιωσα τίποτα. Να σου πω, πρώτα θα ξεκινήσω με γλύψιμο. Κυρίε και κύριοι, ο Αποστόλη Βαρμπαγιάννη, η Τσόια Μπάντ και ο Δημήτρη Μέτζελο, στο Φάληρο Σάμε, Σάμερ Θιάτερ, την Τετάρτη στι 28 Σεπτέμβρη, θα έρθω βουνάκι να σου πιάσω τον κόλο. Ω, πριν μετά, πριν, για να πάρω λίγο τα πάνω μου. Να σου πω τώρα, πε αυτό το μουλ. Τοπανό Όποιο αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώ πεθαίνει. Να δείξει ώρα που προσαρμόζομαι και στα αρχίζει διά... μα να βρούμε. Και δεν θα πεθάνω, πολύ σωστό έτσι. Ναι, νομίζω θα το δεχτεί κιόλα γιατί ξέρει αυτό να προσαρμόζεται. Θα ζήσει με 700 ευρώ, το όχι, σιγά χέστε. Ρεφιλαράγη ξέρει τι γίνεται να βγουμε, ακόμα του αφήνουμε, ακόμα δεν ξέρουν 1. Δεν κάνουμε τίποτα ρεφιά, σε λεγούσε μα τα παιδιά μακά. Καλά και αυτό αν το σκεφτεί τώρα. Δεν έχει μείνει και με τίποτα. Μια λίστα είχε να μοιράσει στα κανάλια, τίποτα. Δεν έμεινε κάτι γι' αυτό. Δεν Δεύτερη έસર ίλλες. Όσο πάμε σε κλογιές και δεύτερη και τελειωφανές. Ε, ε, γι αυτός ο Λιοφιλαράκη, γιατί ματιστετε για πού τα σκάρι και κιτάτε να προσαρμοστείτε, έτσι, γιατί αλλιώς πεθάνετε, φιλιάς στα κολομέρια yeah. <Κι> Και όπως κάθε παρασκευή, έτσι και αυτή την παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες σας αφιερώσεις, οι οποίες είναι βόλτες χορταστικές. Μας πάνε μασκόλανα στις διαφημίσεις για να αρχίσει μετά το μαγαζί μας. Εμείς θα θα τα πούμε την δευτέρα για Και μη να βάλεις αυτό, το μοιξάρι στο ρεύμα με τον Πασκάλι το τραγούδι, μ' άρεσε πολύ. Ποιο? Το Πασκάλι το σχολείο. Αυτό Εντάξει. μου άρεσε πολύ, έτσι. Όταν πήγαινα με μαζί σχολείο, Τέσσερα χρόνια καθεντάξει. Κάθος στο δε πάνω, Φρανίο. Σάλια. Και όταν μου έδινε στο βιβλίο, μου ρέγεσαι. Αχ, μου είσαι λίγο μαλάκα. Τον ας κοντινό παρκάκι Τον μεγάλο περίπατο του Δήμου Και παίζεις πάντα σαν μικρό παιδάκι oh, oh, oh. Και τον φίλο μας ας το παγκάκι μου λέγες Να πας στο διάφορο Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή Και εγώ ψάχνω έναν τροποτάδες μου να σπάσω Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί Σε μια πολύ ψηλή κοπή πρέπει να φτάσω Για αυτά πλέον ο ξανά γολιψιλά τα δυο μου χέρια Για να κλέψω λίγο πώς από τα λάμπερα αστέρια δεν αντέχω Εδώ κάτω και κοντεύει να με τρέξει Τον ανθρώπων η μιζέρια τόσο Όσο και τρίψει δεν αντέχω Άλλε κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν Τη δαλομονωπάτη και το γιορθό που μου χαράξαν Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές αγάπες κάρτες και φίλοι φαρμακοί Και ρεσοκές, είχε πέρα με παράξενε στολέγ που παράγουν στις, σκίες. Μη δόντια, στις και Μη με απρόκειται να τα γερά και μη μια παραγγελία. Θέλω για την παρασκευή. Ναι, yeah. Το ποσό μου που που είχε πάρει μια γριούλα και έλεγε τι πράγματα είναι αυτά για το σπουγγαράκι και έλεγε σε έχει δώσει δικαιώματα. Τόσες και αυτά και ξέρω εγώ, Αυτό θέλω να το πάρει παρασκευή, ρε, φίλε. Θα ήθελα να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο από την εκπομπή τη Ελληνοφρένεια, Μπορώ. Εγώ είμαι. Είναι μητέρα ενό παιδιού που έχει ω ύπατο τον Μπόβι Φουγκάρακι. Ε, τώρα αυτό δεν φταίει το παιδί, εσύ φταίτε. Εγώ φταίω. Ε, εσύ φταίτε καθόλου για αυτό που κάνατε χτε. Για ποιο? Για αυτό που βρίσκεται εκεί με το Για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Βεβαίω για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια μιλάω. Επειδή μαρκάλευε ο Μπόπ τον ε, Αστερία. Το Εσουρού τα λέει. <σο> <σο> <σο> Μετά, μπορείτε να πάρετε πιο κρατικού ήρωε να το δείξετε αυτό σε μια κομπή, Τέσσερι. Εμεί δεν τα βλέπαμε. Το ΕΣΟΡΟΥ μα είπε ότι τον παίρνει ο Μπομ και τον δίνει ενίοτε. Ήταν σωστό αυτό που δείξατε χτε. Και τέλο πάντων, τι έκανε ο Μπομπ στο φουγγαράκι με την Αστερία. Αυτό που υπολογίσατε το είναι εγώ. Το ΕΣΟΡΟΥ τα έχει καταγγείλει αυτά για τη βία και τον τειουτισμό που προβάλλεται μέσα από αυτό το κίνημο νομοσχέδιο. Καταλαβαίνω γιατί γιατί είναι αγαπημένος του γιου σα. ήταν ο Batman και το έκανε το Σούπερμαν, Θα είχατε πρόβλημα. αν ότι ο δεν με τον δεν έχουν κάνει. το δεν το έγινε τον έχει κάνει δεν που τον Συγάλει ότι... κάποου και για τις αγάπες, τις παλιές, ότι ε, παρακαλώ πολύ. Ε... Εσείς, εχτες, και το, το, το μα, του ήρθε τι να oh. αφού είχε όρεξη ο Πάτρικ, και του περίοδο δεν είχε <Πιώσε> και στο κάτω-κάτω και ο μπόκος δικαιώματα. Τόσε να ξέρουν Στην περιμένω και. Παραγενέζιο για την παρασκευή, έτσι για να θυμούν οι παλαιίνε να μαθαίνουν οι Ένα από όλα τα έχουν Και στο τέλος θα το με έναν να λέει. τα παιδιά σου. Μήπως και τα παραπολιτικά είναι ριζατικό σταθμό. Δεν ξέρω εσύ δηλαδή το παίξουμε αυτό θα χαρακτηριστούν τα παραπολιτικά θέλω για την παρασκευή να το Ανακάτεψέ τα. φιλιά μου στο θυμείο, σε φιλόντα. Τροπή κυρία μου, τι είμαστε, Σιριζέι. Ναι, πήγαμε όμω κι εσύ κι εγώ στο φεστιβάλ του Σιριζέι. Δεν πήγαμε επειδή είμαστε Σιριζέι. Εκτό κι αν είσαι, δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι, ήρθα για να δω εσένα. Εμένα θα με έβλεπε και στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ, τι Ε, όχι. Εκτό κι αν είσαι ο κατάσκοπο, σα ξέρω εσά. Και ο άλλο ο δεξιό που τράβαγε βίντεο για να το στείλει στον Άδωνη, Σιριζέι δεν ήτανε. Είχα καλύτερα βιντάκια εγώ, πω το από αυτόν το βλάκα εκεί που να δούνε και τα υπόλοιπα. Άσ Μαγομενάγριο περίφανο χώρο. Στα να τα πετάξου. Σιγά μη κλάψου, σιγά μη φοβηθού. Με κεντρικό σύνθημα το πολυτεχνείο ζει. Θα πάω να κρύψω μια φωλιά στον ουρανό. Τον είπα. Είμαι σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Δεν είσαι ταίρι. Είμαι σιγά μην κλάψω, Μου είπαν να μην κάνω ονειρατρελά, να μην τολμήσω μου πήρα σοβαρά, Ότι είναι μπαφρακάδε, δεν είναι βόηδα. Τι είναι, τι είναι? Μπαφρακάδε. Μπαφρακάδε? Ο μπαφρακά είναι ο βάτραχος. Εμεί λέμε μπαφρακάδε εδώ, καουιάζω και τέτοια. Ε, Εγώ μπάκακα το ξέρω. Πάντακα. Μπάκακα. Μπάτακα. Μπάτακας. Μπάτακας. Ε, υπάρχουν παρελαγέ πολλέ πάντων, ο να είναι, ναι. Ό, Οι άλλοι δεν να πένι, ναι. Πα. Ο καθένα ανάλογα με τη μαστούρα που έχει. Ε, με όλα αυτά στον Πρωθυπουργή που είναι για την ευημερία μας κτλ και κατά καιρούς ο Μητσοτάκης ο Παπάνδρεό μπορεί να το έχει πει μου φαίνεται ότι το έχει πει και ο αριστερός ο κομμουνιστής ο Τσίπρας το έχουνε πει όλοι αυτοί φτιάχτο λίγο βάλει ένα τραγουδάκι ωραίο να πούμε γιατί δεν βλέπω τώρα να ζούμε για να τα ξαναπούμε απόστολε Α, θα μπορούσα να μπορούσα Λυπάμαι <Τιρα> μπωμ, μπωμ, μπωμ, μπωμ, μπωμ, μπωμ. Με προβλημάτισε ένας συνταξιούχος όταν με ρώτησε Μπορώ να ζήσω με 400 ευρώ Και ως πρωθυπουργό σας λέω σήμερα εδώ Εγγυώμαι μία σε συντάξεις και σε εισοδήματα Συνταξιούχε, η κατάργηση της σύνταξής σου θα είναι στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Στη Θεσσαλονίκη παρουσίασα επίσης το φυσικό βιολογικό τέλος των συμπολιτών μας Όσοι είναι άνω των 70 για να καταστεί βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα Που έχει πάνω στο φόβο την τη λασκίνα και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα, το θεόν και την πλασφίμια. Δεν θα δακτυλωμάδε και θα προβιθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα μυρά μου ελεύθερα ψηλά. Πολύ ψηλά πεθώ κι όλοι ζηλεύουν τα περίφανα κι με τα φερά μου. Και περιμένω κι άλλα δέρκια για να βρουν. Σε αυτή την κόρη που πει όλου περιμένει αρκεί, Να μην δακτήσουν και να μην φοβητούν. Σε αυτή την έξυπνη απάτη την καλοστριμένη. Θέλω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Πώ. Για το μεγάλο Γαζάκο. Το τελευταίο κομμάτι από το μεγάλο μα τσίρκο. Επιμήκυο λέγεται. Είναι γύρω στα 7 λεπτά. Είναι μεγάλο, το ξέρω. Και τα πιο σημαντικά. Έγινε. Και ένα χαιρετισμό και στην Ειρήνη την Παπά που ανήκει στο ΕΑΜ που παρέλασε ω τμήμα του Εφεδρικού Ελλάδου μέσα στην Αθήνα μετά την κατοχή. Καλό ταξίδι και στου δύο. Βάλει την Παρασκευή από από το μεγάλο τσίρκο. Λοιπόν και μια χάρη πολύ ρατραχημάτε, αλλά δεν ήθελα μπορεί στην παρασκευή. Πώ η μήνε βάλετε και το καζαντίδι. Και μπράβο και πάλι, μπράβο. Σας κύριε, μου την είμαι πρόσφυγα, παιδί, μέρα καλή, δεν έχω δει, να ξέρω. Από τραγούδια λαϊκά έμαθα τα ελληνικά, τι να ξέρω. Να μπαλαρά μου! Αγάπη μου! Σ' αγαπώ! Είσαι ο πατέρα μου! Αν τα αγάπη μου έλα πάρε με από εδώ! Για yeah, πες! Και δει μια αφιεροσούλα θέλω, την οποία θέλω για το Σάββατο. Είναι διπλή, θέλω το έχει το νους στο παιδί και είναι διπλή αφιέρωση. Είναι για τη Μάγδα Φίσσα και το γιο τη που το Σάββατο νομίζω είναι η επέτειος, η μαύρη, 17 και για μένα για το γιο μου που γεννήθηκε 17 πέρυσι και κλείνει ένα χρόνο. Και κιν Φαίνεται, στα 18 μου τον έκανε 18 μισό. Μαζί μεγαλούσαμε, αλλά με να μάθει πίσω. Κάποτε θα ρωτούν να σου πούν πώ πιστεύουν, σ' αγαπούν και πώ εθαίνουν. Κάθε φορά που έρχομαι από την πόρτα. Αυτό που ζήταγα ήταν να ξαναμπούμε και όλοι μέσα στο σπίτι το βράδυ. Αυτό ζήταγα. Ποτέ δεν ζήτησα τίποτε άλλο. Έχει τον νου σου παιδί, κλείσε τη πόρτα με κλείδι σε εμά. Θα Πώ θα φορτωθούμε, πώ θα αντέξουμε την απώλεια, πώ θα γίνεται τώρα, πώ γίνεται να ζούμε εδώ μέσα και να μην ανοίγει η πόρτα να μπαίνει ο Παύλο ή να μην ακούγονται τα βήματά του. И there